Είναι η δυναμία σας, τι βεβαίως, άλλο να κάνει βεβαίως. για τον τουρισμό πια, έλεγχο. Βεβαίω, έπρεπε να έρθει στη Ρόδο Έπρεπε να την πάρει η πουργάρα μας Και να την πάει ένα στα νησιά του Αιγαίου είναι Τι είναι μου, η Lady Gaga Τι είναι η η Lady Gaga Η Σκόρπιον στο χωριό σας να την πάει παντού Τι είναι η Lady Gaga α, α, α. Θα πάει α, η α, Lady Gaga α, από εδώ και από εκεί και... Πήγε με το κολονάκι. πόσο παραπέρα Εσύ λοιπόν επειδή εγώ έχω <laughs> πολλά χρέη και πραγματικά έχω <laughs> Θέλω δική μα αλληλεγγύη να με δανείσαι σήμερα 100.000 ευρώ και θα σα τα δώσω όταν έχω, όποτε έχω, αν έχω και αν βάλω λεφτά. Ακούω τώρα τον Άβωνη που λέει για τα 100.000 ευρώ και προχτέ που μιλούσε η Μπακογιάννη για τα 100 ευρώ. Και απλά το μόνο που παραλείπουν να μα πούν αυτοί οι δύο τύποι είναι ότι τα 100 ευρώ αν τα έχει πληρώσει σε τόπου δύο και τρει φορέ, λογικό είναι να τα κουρέψει, να μην του δώσει και τίποτα από το εναπομείνον ε, ε, ε, κεφάλαιο. Και σύν άλλη, είναι η λογική που πρέπει να ακολουθήσουν και όλοι οι πολίτε οι οποίοι γρούσαν στι τράπεζε. Εκύπες και είπε και και τώρα κάνε μου λίγο. Χάιλ Χίτλερ, ξέρει να το κάνει σωστά ή μόνο τα, μόνο τα παιδάκια. Σήκωσε λίγο το χέρι, παιδί μου, κάτω. Και μία διορθωσία έχει να κάνει ένα κεφάλαιο, όχι ένα απομείνον. Συγνώμη για πριν. Χάιλ, oh, ρε μακά. Oh, Χάιλ, oh, oh. Πιο κάτω, πιο κάτω το χέρι, όχι τόσο ψηλά. Okay. Ξέρει το πεντάχρονο, δεν ξέρει εσύ. Ναι, αλλά κοίτα τώρα που δείχνει, ξέρει που δείχνει, ε. Που δείχνει. Το τμίο εκεί, αυτό που θα πάρουν δηλαδή. Ναι. Μανάρι μου, επιτέλου σε βρίσκω. Γκριό κοντά μου. Πε μου, τι θε. Νάθει από κάτι. Θυμάσαι όταν έφυγε από το πολιτισμό το βουβάλει. Και πήγε μετά το άλλο βουβάλι. Και είπε ότι είπαμε 3 εκατομμύρια ευρώ από εκεί μέσα. Ναι, αλλά μετά πήγε ο νοικοκύρη ο καλαματιανό. Ποιο πάφαγε! Δεν ξέρω, πήγε ο νοικοκύρη ο καλαματιανό μετά και το έφερε το Υπουργείο Σαίσα. Και τα κτάσει. Ξανε... Έβαλε την μισή καλαμάτα στο μουσείο τη Ακρόπουλη, τέλο πάντων, τα 3 εκατομμύρια βρεθήκανε ή όχι. Πάσανε παλικάρι μου μου και σας αγαπώ πολύ. Τι κολόχερο να έχει φάει αυτή η ομάδα αλήθειας και έχει χαθεί Είμαι σκασμένος, τι τους έχει κάνει Επειδή είπε υπουργείο πολιτισμού τους, είχε και εκεί τους ε, ε, γλίφτες ναι, ναι, ναι, ναι, ναι Τι κολόχερο έχουνε φάει, αυτό δεν έχω καταλάβει Και έχουνε εξαφανιστεί Για αυτό είναι τα φάχα Ποια γκάφα μετράνε, για τον Τσίπρα, όχι Για τον Τσίπρα στην Έρητ την έκανε τη αυτό δεν έχω καταλάβει. Έλα, ρε Αποστολάκη, έλα, αγόρι μου. Έλα, φίλε. Τι κάνει, αγόρι, να μου κάνει. Καλά. Άκουσε με, σε παρακαλώ. Γιατί τώρα, μόλι άκουσα ότι πίσω από κάθε διεκδίκηση, να το πει όλα αυτά τα λαμόγια που σε παίρνουν τηλέφωνα και, και λένε για το κουκουέ. Πάντα υπάρχει ένα κομμουνιστής που διεκδικεί και κερδίζει στο τέλο. Όπω τώρα ο φορτηγατζή που δικαιώθηκε από τον Άριο Πάγο. Ξέρει πόσοι θα επωφεληθούνε. Πάντα να ξέρει ότι ο κομμουνιστή είναι πάντα πρώτο στον αγώνα. Πε ή για τη Σπυράκη που τη βγάλανε, προβουλευτή που έχει βάλει σύμβουλε το, το, το γιο του Ζαγορίτη. Γιατί να μην το βάλει το γιο του σιγά Σιγάμορε. Έκανε ένα πηδηματάκι, α το πούμε, ε. εκεί στο πάρκινγκ του πολεμικού του μουσείου και τι έγινε. Ε, να μην πάει δηλαδή στο γραφείο του Σπυράκη, επειδή Τόσο... πέρασε μια όμορφη ραδιά με την Τζούλια, ε. να το πω και έτσι. Κομισά. Όσο ζω από εμά που, που βγάλανε τη Σπυράκη, καλά κάνει. Τη Σπυράκη, έβγαλε το γιο του Ζαγορίτη θα σου βάλει, τι θε τώρα. Ε. Να τον τόπο. Είδα το ζαγορή τη κουτσομπολιό. Είδα το ζαγορή ένα κρέμ μίνι κούπερ μέσα. Σα διάλειο πήγαινε. <Διατί> ναι, ναι, ναι, <Δια> και το μαλλί παρατημένο. Δεν ήταν φρεσκοβαμένο, παλιά το είχε στην πένα. Τώρα είμαι βγει άσπαστέ, <Δια> φαντάσου έχει βγει η ρίζα. Του είχε βγει η Ρίζα. <Δια> το κομωδίνο στου κορυφαί υπήρχε, αλλά η ρίζα είχε βγει. Δηλαδή είσαι σε μείνει κούπερ. Κάνει τον γρήγορο κάψει <Δια> λίγο το μαλίρε ζήλι. Ε, αποστολή. <Δια>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 Να, να απαλλαχθεί και το μαξίμ και το προεδρικό από τον έφια. Λογικό. Να μην φύγονται η θεσμήμα, σε παρακαλώ δηλαδή. Συγνώμη, και... δεν είχα απόθεση. Να σου πω, πέσει αυτό το κόπρο του ΣΥΡΙΖΑ που πήρε πριν. Ναι. Να μάθουμε να κατεβαίνουν σε καμιά παιδιά και θα αφήσει τι στάει του που έχετε τα... μαγειρε. Καταβαίνω καλέ στι απεριέσχε και στι πορείε του ΣΥΡΙΖΑ. Σίσομη. Πού! Όποτε. Ελλάδα όλοι! Έλα. Είσαι καλά. Καλά. Θα σου πω, έλεγμα να σου πούνε μια καλή ημέρα. Ποιο Υγεί μου, έχω δύο γιου. Να του χαίρεσαι. Του χαίρομαι, ναι, του χαίρομαι. Παλικάρια είναι. Να του δει όπω επιθυμεί. Να πηγαίνουν σε συναυλίε τη γκάγκα αντιμένει αναλόγω και βαμμένη. Να σου πω τα ίδια λέγαγε το δικό σου τον πατέρα. Ναι, και έτσι βγήκα έτσι. Για περίμενα, για άκουσε του. πο πο πο πο face Του μαθαίνω από τώρα να συνηθίσει. Θέλω να σου πω ότι κάνει πολύ καλά τη δουλειά σου. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Αλεχάντρο, αλεχάντρο, Αλε, αλεχάντρο. Λέει την γκάγκα, λέει την Άκου να δει τον Duffy Duck. Θέλω τον Duffy Duck πρόεδρο τη Δημοκρατία. Έλα, αποστολή. Έλα. Άξω τον ψαριανό που πρότεινε τον Νταφιντάκ για πρόεδρο. Ε, είχα κι εγώ επιφύληση. Προτείνω να το κάνουμε το αξίωμα του πρόεδρου Λαχίο. Ο Έλληνα με δίνει, ξέρω εγώ, ένα δύο ευρώ. Να είναι διάρκεια μια εβδομάδα το αξίωμα. Και να κάνουμε κλήρωση όπω κάθε βράδυ, 9 η ώρα, α Και όπω τα τυχερά παίγνια, έτσι κι αυτό, ποιο πιστεύει ότι θα κερδίσει. Ε, οι κόλλητοι τη εταιρεία κλήρωσαν. Εντάξ. Έλα ρε Αποστολή, έλα. έλα ρε απογρεβενά, σε παίρνω, πες στο θύμιο να κάνει μια ανοίξη οι σε <συμίλειες> εδώ να μας έχουν γράψει τα <συμίλειες> τους, το προνοιακό επίδομα το περιμένουμε ένα μήνα. Πες το να σχολιάσει τίποτα, να, να τους κράξει λίγο, μπας και το πάρουμε γιατί Καλά εντάξει, περίμενε, θα έρθουν εκλογές, θα το πάρει. Εσύ θέλεις να πάρει από τώρα, θα το πάρεις εκλογές, όταν είναι κοντά η εκλογέ. τώρα δεν το κάνεις, ε, θα το χαλάσουμε τι εκλογές, θα δεν το έξι. Εκείνο εκλογέ ρεμάται για κα, κακουνιστή, εντάξει. Αλλά άλλο να απευθυνθώ, εσά ακούω για ενημέρωση να πούμε. Ε. Ε. Άμα μπορεί να, να του λίγο τι γίνεται εκεί πιο φτωχό νομό τη Ευρώπη για το Καλημέρα, Αποστόλη. Γεια σου. Τι κάνει, Κατερίνα είμαι. Ποια Κατερίνα. Η Κατερίνα που, που είχαμε μιλήσει και για Θεσσαλονίκη, που είχα περίμενα στο ξενοδοχείο και δεν ήρθε. Εμένα. Η Κατερίνα. στο ξενοδοχείο και δεν ήρθα. <χαι> Τι φοράγε. Λοιπόν, σήμερα πήρα να πω ότι αισθάνομαι την ανάγκη να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον άδωνι γιατί με έχει βγάλει από ένα διέξοδο. Εσύ από σα έχει βάλει, να δει. Ναι, άλλο αυτό. Από αυτό που με έβγαλε πήρα να πω. Ά, για γιατί το πρωί στην τώρα, στη Του του Παπαδάκη που αναρωτήθηκε η κοπέλα τι θα κάνει με το σπίτι που κληρονόμησε από τον παπά τη με τον Έμφια. Όπα εντορούλα. Τι σήπε. Είπ... Δεν μου τα άπεσε αυτά. Να Τι τη είπε. Να το πουλήσει. Να το πουλήσει. Πού να το πουλήσει. Δεν θα έχει πλήκα μετά η ντόρα. Η κοπέλα, στην κοπέλα είπε να το πουλήσει. Για να απαλλαγεί απαλλαγιά το ένφια. Και επειδή μου δώσε λύση και μένα, εφάνη κα την ανάγκη να τον ευχαριστήσω. Αν πρόκειται να πουλήσει το δικό στο σπίτι που ξανά στο ξενοδοχείο. Και αυτό λέει και αυτό. Δεν σε κανονίζω το... σε καμία περίπτωση. Και... Ξέρω. Πώ λέει του παμπάλω. Μόνο με σπίτι πουλήσει. θα άρχισε στο ξενοδοχείο. Ελέ να σου πω. Τι θέλει. Και θέλω τώρα μια χάρη. Από μένα. Άντε, να δώτε όμω φάσω τα ματάκια. Πότε θα ξεκινήσετε. Δεν λέω. Έλα μουρέ. Έλα το ξενοδοχείο. Θα... το ξενοδοχείο. Έλα το ξενοδοχείο, ξαναμένει ακούω, θα το κάνω το ψυχικό, θα τα δει στα μάτια. Εντάξει, Και θα τα δεις τα μάτια να είσαι καθρεφτάκι Γιατί πίσω θα είμαι Τέλος πάντων Γιατί είναι και τα σόκιν του ΕΣΟΡΟΥ Έλα γεια Γεια σας Για. Για την Αγγελία Για την Αγγελία Του σερβιτόρου και βοηθού σερβιτόρου. Είσαι για σερβιτόρο ή για βοηθό σερβιτόρο? Έχω. Είμαι. είμαι σερ, εννοώ ε, για βοηθό και έχω μαζί μου και σερβιτόρο. Έχετε και σερβιτόρο μαζί σα, πού τον έχετε, πού τον αποθηκεύετε. Ε? Είστε ζευγάρι. Ναι, ζευγάρι με... είμαστε δύο άτομα. Είστε δύο άτομα. Ναι, ναι δεν εννοώ ζευγάρι στη ζωή, επαγγελματικό ζευγάρι, νόμι παρεξηγείτε. Ναι, ναι, ναι. Και εσεί κάνει τον βοηθό ή τον αρχή. Ο βοηθό. Δηλαδή μαζεύει πιάτα, ποτήρια και τέτοια. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Α, και δεν σου φαίνεται λίγο δεύτερο σε σχέση με τον άλλον. Δηλαδή, εντάξει ρε μα mm. είμαστε. Να πάω εγώ πρώτο μια φορά. Ναι. Mm.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 Πήγαινε σαν φεστιβάλ τη κνένα να καταλάβει. Ναι, το, το μόνο πρόβλημά μου είναι ότι δεν σα ακούω καλά. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι πρόβλημα αυτό για τη νύχτα, άμα δεν ακού καλά. Κοπ. Είναι ο άλλο, βέβαια, ο, που φωνάζει από τον Μπάρμπλετσια μα. Η Λαούρα, 26 χρονών από την Ουκρανία. Ναι. Θα το ακούσει δυνατά αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το ακούσει. Αλλά έχει μουσική δυνατά. Ναι, ναι, εντάξει. Το ακουστικό το έχει κανονικά, σε αυτή το έχει ανάποδα. Το μικρόφωνο πάει κάτω. Όχι, κανονικά το δεν ξέρω γιατί δεν σα ακούω καλά με διακοπέ και τέτοια. Από σα παίρνω γι' αυτό. Τι εταιρε έχετε. Τι εταιρεία? Ναι. Τι είναι τίτη τη εταιρεία? Τηλεφωνία. Εh, Να την αλλάξετε. Έχω Έχει. ένα πακέτο προσφορά για Ελλάδα σε Double Play. Έχει επίση πακέτο. Με την ευκαιρία. Ναι, γιατί να μην έχω. Δεν κατάλαβα μόνο τα βατζίστη. Είμαστε εμεί. Επειδή έχω κολόμπαρο, δεν μπορώ να, να κάνω κι άλλη δουλειά. Ναι, ναι. Κολόμπαρο είναι το βράδυ. Ναι, εντάξει. Το πρωί τηλεφωνή. Τέλο πάντων, μου το φίλο να μιλήσω γιατί είσαι λίγο δεύμε. Πού να φίλω στην εκεί, δεν βγάζω άκρη με σένα, βοηθό. Και βοηθό να μείνει. Ζώμ. Συνόμε που λέει. Σα βρίζει ότι σα δουλεύω, πρέπει να σκληραγωγήσω λίγο για τη δουλειά. Έχει που εκεί πέρα, έχει τα βατζίδε. Δεν μπορεί να είσαι έτσι, το καλό πεδάκι που πάει το ποτάκι. Καλά. Αλλιώ θα πάει κουζίνα στο λέω. Δεζάκι να θα βλέπει το κολαράκ τίποτα. Μία προσταγή καλή μέρα γιάνει 195. Γεια φιλέ. Είναι γραμμένο ότι μπόλοι υπάρχουν. Ναι. Τα μπιπ όλοι δεν υπάρχουν Τα μπιπ είναι σύμφωνα Τα ο με ωμέγα και τα ι με όμιχρον Σε Συνενοούμαστε εμεί τώρα Εντάξει Ναι ναι βέβαια Τα είπα όλα Και όποιοι δεν κατάλαβαν ας ρωτήσουν Δεν θα σου πω που είναι γραμμένο Μη μου πεις δεν χρειάζεται Τα πιάσαμε όλα Τάπαμε, πάμε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 μη το χρόνο στο να σε καλά